Οι από την περιφέρεια σε τίτλους Ότι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας Η Ολομέλεια του ΣΤΕΑ πέριψε έξι αιτήσει για την ακύρωση της μεταβίβασης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων στη Τραπόρτ Οι προσφυγέ είχαν υποβληθεί από την Ομοσπονδία Εργαζομένων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας το Δήμο Χανίων και τις Περιφερειακές Διοικήσεις Κρήτης και Ιωνίων Νήσων για την ΕΡΤ Χανίων Μαρίνα Μαντα Επίσκεψη στον Άγιο Ευστράτιο θα πραγματοποιήσουν ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο Αρχιεπίσκοπος Σιερώνιμος την 28η Οκτωβρίου και θα παραστούν στις εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική επέτειο που θα πραγματοποιηθούν στα Ακρητικό Νησί ενώ θα επισκεφθούν και το Μουσείο Δημοκρατίας. Για την Ερτεγέου Αναστασία Σπυριδάκη. Τα προβλήματα ίδρυυση ταλανίζουν του κατοίκου τη Αμοθράκη. Με έκτακτη ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχο του Νησιού απευθύνει έκκληση σε όλου του κατοίκου να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στι άκρως απαραίτητε χρήσει. Έρτο Ρεστιάδα, Όλυγο Ορφανίδου. Για δραματική υποστελέχωση σε μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό κάνει λόγο η διοίκηση του ΤΕΗ Υπήρου, η οποία μετά και την τελευταία κατανομή θέσεων με επιστολή προ τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Παιδεία και του βουλευτέ τη εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία τη. Σωτήρης Αργύρης, Έπιασαν τόπο οι αντιδράσεις των κατοίκων τη Αργαλαστής και το καινούριο ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας θα παραμείνει, όπως τους διαβεβαίωσε ο διοικητή της πέμπτη Υγειονομικής Περιφέρειας. Μάλιστα θα ενισχυθεί με έναν επικουρικό οδηγό. Για την Ερθ Μαρία Δημητρίου. Η παθολογική κλινική του νοσοκομείου Καρδίτσας θα εφημερεύει πλέον Μόνο 15 μέρες το μήνα καθώς δεν επαρκούν οι γιατροί. Αυτή είναι η δήλωση που έκανε ο Διευθυντής της Κλινικής Γιάννης Ντελής στα πλαίσια του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας. Προς Παύλου, Καρδίτσα, δίκτυο ΕΡΠ Νέο Σωματείο ίδρυσαν οι Κερκυραίοι που είχαν πρωτοστατήσει στη δημοσιοποίηση των προβλημάτων της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου με τη δημιουργία ανθρώπινης αλυσίδα γύρω από το Ίδρυμα. Το Σωματείο ονομάζεται για τα παιδιά μας και πρόεδρος αναδείχθηκε και Χημαριού Για την ΕΡΤ Κέρκυρας, Λίκουργος -Κεδόπουλος. Έφτασαν χθε στο Ρίο επιπλέον 100 Σύρι πρόσφυγε υπό την καθοδήγηση της ΥΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ, οι οποίοι θα παραμείνουν στην πόλη μα μέχρι ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης των εγγράφων τους και αναχωρήσουν για την υπόλοιπη Ευρώπη. Αθανασία Σταμοπούλου, Εκ Ζητά την εφαρμογή των δεσμεύσεων και πάλι ο Δήμαρχο Σάμου, αφού οι ροέ αυξάνονται και οι είναι μικρέ. για την Ερδεγέ, σε 37 τμήματα σχολείων της περιφέρειας Πελοποννήσου θα φιλοξενηθούν προσφυγόπουλα. Συγκεκριμένα σε 3 σχολεία της Αργολίδας, σε 7 της Αρκαδίας, σε 8 της Κορινθίας... Σε 5 της Λακωνίας και σε 10 της Μεσσηνίας, σύμφωνα με δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Δέσπινα Αρσένη, Ερτρίπολης. Άμεση βοήθεια για τη βελτίωση των χώρων και των εγκαταστάσεων του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης υποσχέθηκε ο Δήμαρχος Φλώνας Γιάννης Βοσκόπουλος κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο, για την Ερτ Φλώρνα στο Μαΐα Δάμου. Συνήλυφθησαν σε Καλαμάτα και Μολάους, Λακωνίας, δύο αλλοδαπή, επί κοϊ Βουλγαρίας, ηλικίας 31 και 38 ετών, ως μέλη του κυκλώματος που εξαβατούσε τηλεφωνικά ηλικιωμένου από του σημαντικά χρηματικά ποσά. Από τη Βουλγαρία τα τηλεφωνήματα και ο εγκέφαλο της πύρας λέει αστυνομία. Για την ΕΡΤ Καλαμάτας, Βαγγέλης Ποτέας. Για την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στην ανατολική πλευρά της Καβάλας θα αξιοποιηθεί το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που έλαβε η Δημοτική Κοινοφιλής Επιχείρηση του Δήμου ως αποζημίωση για την απαλλοτρίαση δημοτικής έκτασης στο νέο λιμάνι. Ρένα Πανταζόγλου, ΕΡΤ Καβάλας. Σε εξώσεις και αγωγέ πως τους ενικιαστές με μακροχρόνια χρέη προχωρά ο Δήμος Κοζάνης. Οι οφειλές που αγγίζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ είναι δεκαετιών και παρολέ τι προσπάθειες ίσπραξης, καθώς και διευκολύνσεων από τη Δημοτική Αρχή, δεν κατέστη δυνατή ίσπραξη των ενοικίων. Για την ΕΡΤ Κοζάνης, Δέσπινα Μαραντίδου. Η πρόταση τη ΣΚΕΔΕ για τη μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση ζητά ο Δήμο να συζητηθεί με σύγκληση Γενική Συνέλευση τη Περιφερειακής Ένωση Δήμων Βορείου Αιγαίου. Διότι, όπως τονίζουν, η σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση αφορά όλου του ταθήκου του νησιού μα, αλλά και γιατί πρέπει οι αντιπρόσωποι των Δήμων τη Περιφέρειά μα να συζητήσουν και να λάβουν συλλογικά τι αποφάσει του. Γιώργο Βιτσαρά από Ικαρία, για την Ερταγ Επίτιμος Δημότης καστοριά θα ανακηρυχθεί στις 11 Νοεμβρίου, ανήμερα της Επετείου απελευθέρωσης της πόλης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Από την Καστοριά για την ΕΡΤ, Θεοδότα Τσιόπρα. Συνεδρίαση με θέμα την πλήρωση της κενής θέσης του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, μετά τον αδόκιτο θάνατο του Γιώργου Παυλίδη θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι με τη συμμετοχή των Αντιπεριφερειαρχών και των Περιφερειακών Συμβούλων της Παράταξης Περιφερειακή Αναγέννηση. Ερτ Μαρία Νικολάου με χρυσά και αργυρά μετάλλια επέστρεψαν η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Δήμοι Φαρσάλων και Τεμπών από την διοργάνωση Best City Awards. Για την Ήππια κατοικία και το οικολογικό χωριό βραβεύτηκε η Περιφέρεια, για τις υποδομές στην πρόσβαση αμέας στις παραλίες ο Δήμο Τεμπών και για την ενεργειακή πιστοποίηση δημοτικών κτηρίων και τον πολιτισμό ο Δήμος Φαρσάλων. Ερτλάρισας, Γιάννης Γιάτσικασον. Η Σοβραβείο έλαβε η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στα Best City Awards για την ψηφιακή καμπάνια τουριστικής προβολής που αφορά τα νησιά μας, αναδεικνύοντας εμπειρίες και εικόνες επισκεπτών μας σε πάνω από 26 εκατομμύρια χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την Ερτρόδου Αριστηδής Μιαούλης. Στην Κρήτη βρίσκεται αποστολή 20 Κινέζων δημοσιογράφων μπλόκερ μαζί με εκπροσώπου δύο τηλεοπτικών δικτύων από την Κατώνα στο πλαίσιο τη τουριστική προβολή τη χώρα μα στην Κίνα. Από την Αρτινακλείου Σταυρούλα Κατσουλάκη. Έκθεση ζωγραφική και φωτογραφία διοργανώνει η αντιδημαρχία πολιτισμού, αθλητισμού, νέα γενιά και διαβίου μάθηση του Δήμου Σερών από 29 Οκτωβρίου ω 7 Νοεμβρίου. Για την Αρτι Σερών, πλεονίδα Ήταν οι ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.